Πήρε μετά την πνημονία για μένα είναι Βρισκέα, δεν θα το ξαναπείτε, δεν θα το ακούω κατώσει μέρα, δεν θα την πνημονία της παρακολογμίδας. Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κατάστασε και ρίχνει, όχι, να μάθετε, να μάθετε, θα μάθετε, να σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι ιδεότητα. Θα δέχομαι Τι το απολύτως και στα γαθιά τους τα γαθιά τους τα μέσα! Λελείως Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί και έξω είναι τα ρούχα Εγώ και τα ρούχα εγώ... περιμένω μια απάντηση. Απάτηση. Αν δεν θέλετε να, σηφί... να με απαντήσετε... Δεν θέλω να σας απαντήσω <Ρέγινης> Σας Σα απαντώ. Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι που εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του επειδή τους κρατάνε... επειδή υπάρχουν καρδιά για την σήμενση... <Σ therapeuticogan> Δε μένει με την έννοια της επιτήρησης θα είμαστε εφόσον είμαστε μέλη της Ευρωζώνης «Για, για πάντα. Για πάντα. Για πάντα. Για πάντα. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei dir Laterne stehen mit dir, Elelemonlei. Mit dir, Elelemonlei. Wenn sich die späten Nebel drehen wer wird bei dir Goten stehen mit dir Έχουμε ξένη κατοχή. Παρακαλούμε αν έχετε διαδικαλωσύνει. Ξένη κατοχή, δέα. Είναι, είναι στρατιώτες, ξένη με γραβάτα και κοστούμ. Μπήκαμε! Με περίπου μία ώρα καθυστέρησε. Γεια σας φίλοι του Πλαδία Radio. Ακούτε την εκπομπή PAX Germanica στο μικρόφωνο του πλατεία Ρέντιο, Παπαδάμα Λάκη Παναγιώτη. <Το> η εκπομπή κανονικά είναι στι 4, η ώρα είναι 5 παρά 10. <Το> Οπότε τρέχουμε, γενικά τρέχουμε. Χαιρετάμε όλου του φίλου του πλατεία Ρέντιο, όλο το γαλατικό χωριό τη Πάξη Γερμανικά. Ως 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους μετά από πολλές μεγάλες μάσεις. Ονομαστεί αρχηγοί όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο Κέσσαρα. <ΣΥΣ> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή Όλη, όχι Γιατί μια περιοχή αντιστέκεται κατακτητή. Μια μικρή περιοχή Περιτριγυρισμένη από τέσσερα ρωμαϊκά στρατόπεδα Σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας Με τον πολεμιστή αστέρι Λοιπόν, γαλάτες, πήγαμε, ψηφίσαμε. Εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν δόθηκε κάποιο χειρό μήνυμα του τύπου 25 ψηφίζουμε, 26 φεύγουμε. Το σύστημα και τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν από την ημέρα των εκλογών να πούνε ότι η κυβέρνηση διατηρείται δηλωμένη. Δηλαδή ότι ακόμα και η κυβέρνηση είναι πολλές μονάδες κάτω από το, την εξωματική αντιπολίτευση στι ευρωεκλογέ ακόμα μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Γενικά, τι ετοιμάζει το σύστημα την επόμενη μέρα των εκλογών, των ευρωπαϊκών εκλογών, είναι το θέμα το οποίο θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Ένα-ένα, τα κόμματα και τη συγκυβέρνησης, με τα οποία θα ξεκινήσουμε, γιατί για, για, είμαστε χαρούμενοι για τα ποσοστά που φτάσανε, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκεί καλά, κλείστε τα, και τα κόμματα τα οποία μείναν εκτός Βουλής, που για πρώτη φορά φτάσαν τόσο υψηλό ποσοστό τα άλλα κόμματα, και ποιά θα είναι η επόμενη μέρα στο σύστημα και θα είναι ο νέος διπολισμός το οποίο στείνει ουσιαστικά το μυντιακό σύστημα στην Ελλάδα και οι συνεργάτες του. Ας ξεκινήσουμε από την... Το λατρεμένο νούμερο ένα κόμμα της κυβέρνησης, τη νέα δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά ή αλλιώς την πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά ή το νέο κόμμα Αβέροφ του Αντώνη Σαμαρά, το νέο κόμμα Ρέιντζερ Σκένταυρη του Αντώνη Σαμαρά. Η νέα δημοκρατία έφτασε σε απίστευτη μείωση ποσοστών, έπεσε πολύ τα ποσοστά τη. Όσο και αν προσπαθούν τα κανάλια να παρουσιάσουν τη νέα δημοκρατία ω ανθεκτική, τα ποσοστά τη πέσανε πολλέ μονάδε κάτω. Το μόνο το οποίο συγκράτησε τα ποσοστά τη Νέα Δημοκρατία είναι το success story Είναι ότι η μεγάλη τραπεζική ήκη του εξωτερικού και τα μεγάλα κανάλια εδώ πέρα παρουσιάζουν ότι η νέα δημοκρατία δεν έχει κανένα πρόβλημα γιατί η Ελλάδα βγαίνει στο success story Είναι ο μόνο λόγο για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει μια συγκράτηση ποσοστών. Ο άλλο λόγο είναι ότι παραδοσιακά στην Ελλάδα, η λεγόμενη κεντροδεξιά. Πάντα ήταν πιο συμπαγές σαν σώμα, δηλαδή πάντα η κεντροδεξιά διαλυόταν πιο δύσκολα από την κεντροαριστερά oui. Παράδειγμα, η ΑΡΕ μετατράπηκε σε Νέα Δημοκρατία, δεν διασπάστηκε για να γίνει Νέα Δημοκρατία Σε αντίθεση ας πούμε με την Ένωση κεντρών η οποία διασπάστηκε σε κομμάτια Και κάποια στιγμή να καταλήξει ένα κομμάτι της, να γίνει το Πασόκ και ένα άλλο να απορροφηθεί από τη Νέα Δημοκρατία Το δεδομένο το οποίο θα έπρεπε να λάβουν κανονικά σοβαρά όλα τα κόμματα είναι ότι όποιο κόμμα εγγίζει το μνημόνιο καίγεται το Πασόκ ένα κόμμα του 40% τόσο, 100, άλλες φορές και βαρές και πάνω από 50% κατάφερε να καεί και να φτάσει σήμερα μέσα στην ελιά το πόσο πήγε 8% 9% κατάφερε να φτάσει και ένα κόμμα τόσο ψηλό η Δημοκρατία ακόμα συγκρατεί το βασικό της κορμό παρόλα αυτά και αυτή έχει μια ισχυρή πτώση των ποσοστών τη. Η κυβέρνηση από τη μέρα των ευρωεκλογών ουσιαστικά χάνει τη λαϊκή νομιμότητά τη. Δηλαδή πλέον δεν μπορεί να πάρει. Αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει, που λέει εξωματική αντιπολίτευση είναι αλήθεια. Πλέον δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση η κυβέρνηση χωρίς την έγκριση της εξωματική αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να εκλέξει πρόεδρο δημοκρατία χωρί την έγκριση τη εξωματική αντιπολίτευση. The whole night through For you, Lily Marlene. For you, Lily Marley Bugler tonight Don't play the call to arms I want another evening with her charms Then we will say goodbye and part You... Όπω μου λέει εδώ πέρα και ο νυχτερινό, επισημάνω ότι ουσιαστικά τα ποσοστά τα οποία βλέπουμε ότι έχει η νέα δημοκρατία δεν είναι ποσοστά στον ελληνικό λαό, είναι ποσοστά σε αυτού που πήγαν να ψηφίσουν. Μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού πάλι δεν πήγε να ψηφίσει. Και η δική μου άποψη είναι ότι αυτή η μερίδα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρο τη πολιτική αποχή. Δεν εξηγείται αλλιώ γιατί η αποχή γιγαντώθηκε και πολλαπλασιάστηκε μέσα στο μνημόνιο και μέσα στην κρίση. Άρα η μεγάλη πλειοψηφία της δεν είναι αποχή της παραλίας και του φραπέ Αλλά είναι αποχή πολιτική γιατί η κυβέρνηση διαλύει λίγο-λίγο τη χώρα Αλλά η εξωματική αντιπολίτευση δεν εμπνέει Ο Τσαμαράς και η κυβέρνησή του χάνουν λοιπόν στην πραγματικότητα τη λαϊκή νομιμότητα δεν χάνουν τη δεδηλωμένη που λέμε νομικά, δηλαδή δεν μπορεί να πέσει όντω μια κυβέρνηση λόγω των ευρωεκλογών. Η ε, αλήθεια όμω τη χάνουν τη λαϊκή τους νομιμότητα. Δηλαδή πλέον εκφράζουν το 20 κάτι του το ελληνικού λαού που πήγε να ψηφίσει. Και εκφράζουν μικρότερο ποσοστό από όσο εκφράζει η εξωματική αντιπολίτευση. Με, ένα μπρόχειο, με μια πρόχειρη αναγωγή, α πούμε, τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών, δηλαδή η λαϊκή βάση, έχει διάσταση πλέον από τις έδρες μέσα στο Κοινοβούλιο. Οι έδρες που έχει καταφέρει να πάρει η Νέα Δημοκρατία σε εκλογέ Μαου Ινίου, δεν έχουν καμία βάση με βάση τα σημερινά αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Ο λόγο για τον οποίο το έπαθε αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο ότι έπιασε μνημόνιο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Σαμαρά συνεργάζεται τουλάχιστον και το προβάλλει πιο έξιμα από ότι το έβαλε ο Πάνχαζο Γιώργο Παπανδρέου. Προβάλλουν ένα success story, προβάλλουν μια έξοδο στι αγορέ, προσπαθούν να πείσουν μερίδε του ελληνικού λαού και αυτών των οποίο λέμε α πούμε μικροαστών, ότι η Ελλάδα έχει ελπίδε να επιβεβαιώσει. Ένα άλλο λόγο τον οποίο η Νέα Δημοκρατία κάηκε. Είναι ότι η ίδια έκαψε τον εαυτό τη στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ ενισχύοντα την ελιά. Ο Σαμαρά υποτάχθηκε στον εκβιασμό του Δενιζέλνου, ο οποίο είπε ότι άμα η ελιά πάρει χαμηλά ποσοστά, εμεί θα φύγουμε από την κυβέρνηση, οπότε στι δημοτικέ εκλογέ του υποψηφίου, στου υποψηφίου του οποίου έβαλε η ελιά, ο Σαμαρά φρόντισε να βάλει εύκολου αντιπάλου, όπω είναι ο Κουμουτσάκο. Και ο Καμίνη και ο Μπουτάρη και ο Σγουρό που την προηγούμενη Τετάρτη στην Bax Germanica βγάλαμε τι σχέσει του με, το, με τα ιδρύματα του Σόρο, τον Πόμπολα αλλά και την υποταγή του στα μνημόνια και τη γερμανική εποπτεία στου Δήμου μα και οι τρει Καμίνη, Μπουτάρη, Σγουρό είχαν εύκολου αντιπάλου από τη Νέα Δημοκρατία και αυτό έγινε για να ενισχυθεί ο κυβερνητικό εταίρο, δηλαδή η ηλιά. Nach dem traurig sein, wenn ich mir was wünschen dürfte, käm ich in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute. Το αύριο στην είναι, ας πούμε? Ε, το σίγουρο είναι ότι αυτή η λυκοφιλία Πασόκ Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να προχωρήσει για πολύ καιρό, γιατί πολύ απλά θα διαλυθούν και τα δύο κόμματα. Ήδη ο Σαμαρά ξέρει ότι άμα συνεχίζει να αγκαλιάζεται με τον Βενιζέλο θα χάσει τη Νέα Δημοκρατία. Ο Βενιζέλο ξέρει ότι άμα συνεχίζει να αγκαλιάζεται με τον Σαμαρά θα χάσει την ελιά και αυτή την προσωρινή επιβίωση την οποία του δίνει. Το αύριο τη Νέα Δημοκρατία, όπω ακούσαμε να λέει ο. Σύμβουλο του Αντώνη Σαμαρά και του φίλου Σφαήλος Κρανεδιώτης είναι μια μετεκλογική στροφή μπροστά τα δεξιά Προσωρινά το Πασόκ έχει αρχίσει και απαιτεί όμως αυτή η στροφή να μην γίνει νέα Δημοκρατία να τοποθετεί το όλο και περισσότερο μπρος το κέντρο της ώστε να δίνει μια νομιμοποίηση στο Πασόκ το οποίο συνεργάζεται μαζί τους. Η στροφή προ τα δεξιά δεν είναι καθόλου δύσκολη για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίο στο παρελθόν του μόνο απλό δεξιό δεν είναι. Είναι απόλυτα ακροδεξιό το παρελθόν του με Rangers και Νταύρου και του πέριξ φίλου του τη πολιτική άνοιξη. Και η Νέα Δημοκρατία τι βουλευτέ κατάφεραν να εκλέξει. Κατάφεραν να εκλέξει του πλέον ανεπα, ανεπαρκεί βουλευτέ. Να μιλήσουν για τα θέματα της Ελλάδος στο εξωτερικό Δηλαδή κατάφερε να, εμπνε... να εκλέξει αυτό που λέμε την πολιτική showbiz Κατάφερε να εκλέξει βουλευτές τύπου Ζαγοράκη Ο οποίο εγώ δεν μπορώ να καταλάβω Ζαγοράκης Πως θα μιλήσει για τα ελληνικά θέματα στο εξωτερικό Ή βουλευτές τύπου Μαρία Σπυράκη Απόλυτα μεταφερόμενου από το Μέγκα Ο Σπύρο από του Αθεώφου εδώ μου λέει ότι ο Ζαγοράκη παρακολουθεί μαθήματα αγγλικών τελευταία γιατί δεν ξέρει καλά αγγλικά έτσι ώστε να είναι έτοιμο στην Ευρωβουλή. Εντάξει, εδώ που τα λέμε και ελληνικά να με λέγανε στην Ευρωβουλή δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να μιλήσει για τα ελληνικά θέματα ο Ζαγοράκη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα άνθρωπο, ο οποίο υποτίθεται ότι χάρισε μια εθνική νίκη στη χώρα όπω είναι ο Ζαγοράκη, Ας πούμε, πρέπει να κεφαλοποιήσει πολιτικά αυτή την εθνική νίκη που χάρισε στη χώρα και να γίνει Ευρωβουλευτή. Ή γιατί, α πούμε, ο Ρεχάγκελ, ο οποίο υποτίθεται μας μα βοήθησε επειδή πήραμε το πρωτάθλημα το 2004, έπρεπε να έρθει εδώ και να του γλύψουμε τα παπούτσια σαν επίτροπο του Φούκτελ, Η νέα δημοκρατία λοιπόν έχει δύο δρόμου. Ή θα κάνει μια στροφή προ τα πολύ δεξιά και δεν την παίρνει δεξιά, άλλο δεξιά πια να κάνει. Ναι, δημοκρατία, ή θα κάνει μια στροφή προ τα πολύ δεξιά όπω προτείνει ο Φαϊλοσκρανιδιώτη, ή μαζί με το Πασόκ θα πληγούνε θα την τραβήξει το Πασόκ στην ανυπαρξία, η ελιά πάμε λοιπόν στην ελιά την ελιά την έσωσε ο Σαμαράς και οι εταιρείε δημοσκοπήσεων την τοποθετούσαν στο 5% και την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών εμφανίστηκε στο 8 με 9% οπότε οι εταιρείες δημοσκοπήσεων παρουσιάσαν ουσιαστικά και μετά τα μέσα ενημέρωσης που ενεργάζονται με τις μεγάλες εταιρείε δημοσκοπήσεων την παρουσιάσαν ότι η ελιά είχε μια νίκη γιατί αφού οι τυρίες δημοσκοπήσεων έχουν πει ότι η Ελιά θα φτάσει στο 5% όταν τελικά φτάνει στο 9% τότε μπορεί να βγει το, το MEGA, το Sky και τα υπόλοιπα κανάλια εδώ πέρα, της διαπλοκής και να πουν ότι η Ελιά πέτυχε τελικά και η Ελιά θα είναι ο κυβερνητικός τέρος, ο καθοριστής των εξελίξεων Σε αυτό να υπολογίσουμε και τη στενή φιλία του Βενιζέλου με τον ίδιο τον Πόμπολα αυτή η επικοινωνιακή πολιτική από τι εταιρείε δημοσκοπήσεων και τα μέσα μαζική ενημέρωση κάνουν τον Δενιζέλο σήμερα να εμφανίζεται ω ως, ως νικητή α πούμε, που στην πραγματικότητα είναι απλά λιγότερο χαμένο από ό,τι παρουσιάζαν οι εταιρείε δημοσκοπήσεων ή ελεγχόμενα. Ο Βενιζέλος σήμερα εμφανίζεται ω νικητή και ω παράγοντα στη χώρα σταθεροποιητικό και ζητάει περισσότερο λόγο στην κυβέρνηση. Όταν οι εταιρείε δημοσκοπήσεων λοιπόν παρουσιάζουν την ελιά στο 5% ενώ την επόμενη μέρα βγαίνει στο 9% αυτόματα δεν ενισχύουν. Γιατί μπορεί να βγει μετά η συνεργαζόμε το συνεργαζόμενο με τη συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων κανάλι του φίλου του κυρίου Βενιζέλου, του κυρίου Μπόμπολα και να πει ότι τελικά η Ελιά δεν τζακίστηκε όπω λέγανε. Οπότε μπορεί να είναι παράγοντα των εξελίξεων και να πατήσει προ το πόντο στην κυβέρνηση. Τι και αν το Πασόκ το 2012 είχε 13% διαλυμένο από τον Παπανδρέου και από τον Βενιζέλο μετά, και ο Βενιζέλο σε συμμαχία με την Ελιά κατάφερε να το παραδώσει σε 9%. Ο Βενιζέλο λοιπόν βγαίνει την επόμενη μέρα των Ευρωεκλογών αφού η Νέα Δημοκρατία τον έχει βοηθήσει να εκλέξει τι επιλογέ του στο Δήμο Αθήνα. Τον κύριο Καμίνη και στον Δήμο Θεσσαλονίκης τον κύριο Μπουτάρη, βάζοντα απέναντί του ανίσχυρου αντιπάλου. Πλέον την επόμενη μέρα, και αφού τον έχουν βοηθήσει οι εταιρείε δημοσκοπήσεων, ο κύριο Βενιζέλος βγαίνει, ζητάει περισσότερο λόγο στην κυβέρνηση και εμφανίζει λε και είναι ο μεγάλο νικητή των εκλογών. Ενώ στην πραγματικότητα κατάφερε να φτάσει το Πασόκ, ένα κόμμα που έπαιρνε 40 βάλαι κατάφερε να το φτάσει στο 9%. Από το 13 που κατέβηκε ω μόνο Πασόκ το 2009. 12 και πήρε 13%, κατάφεραν να το παραδώσει σαν ελιά, δηλαδή σαν συνεχπισμό κομμάτων όπου το Πασόκ πλέον μετατρέπεται σε συνιστόσα μια συμμαχία, τη Ελιά, τη Νέα Κεντροαριστερά, κατάφεραν να το παραδώσει στο 9%. Παρόλα αυτά εμφανίζεται από την επόμενη μέρα σαν ενισχυμένο, ο οποίος πλέον κάνει κουμάντο, νομίζω ότι κάνει κουμάντο στην κυβέρνηση. Εγώ δεν καταλαβαίνω με ποιο πλευρό κοιμάται ο κύριος Βενιζέλος Προφανώς ο Βενιζέλος κοιμάται με το πλευρό που του χαϊδεύει ο Σαμαράς Γιατί ο Σαμαράς κατάφερε να ενισχύσει ένα τέρας μέσα στο... Το οποίο τον καταπιεί μαζί του Κατάφερε να ενισχύσει μια ελιά Η οποία είναι καταδικασμένη να τον πάρει μαζί της ή να κάνει στροφή μπρος τα δεξιά και η Νέα δεν την παίρνει να κάνει άλλη στροφή μπρος τα δεξιά Την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, ο Βενιζέλος, εμφανιζόμενος πλέον σαν παράγοντας ρυθμιστικό, συνεργαζόμενος με το μεγάλο μηντιακό ταβαντζικό σύστημα στη χώρα, ζητάει κεφάλαιο υπουργών, αφού είναι μία από τις καλές, τα καλά στοιχεία τη επόμενη μέρα εκλογών και της επιβίωση της ελιά, το ότι ο Βενιζέλος ζητάει να μην ξαναδούμε στα παράθυρά μας αν υπουργού στον Στουρνάρα, τον Γεωργιάδη και τον Χατζηδάκη. Δηλαδή, αυτού οι οποίοι ουσιαστικά Λειτουργήσανε για τη Νέα Δημοκρατία και επικοινωνιακά ω μαξιλάργοι για να εκτενωθεί η οργή του κόσμου. Δηλαδή, ότι εμεί είμαστε ένα κόμμα, ρε παιδί μου, το οποίο ε, θέλει να διαπραγματευτεί για το μνημόνιο, αλλά σε συγκεκριμένα υπουργεία έχουμε κάργα μνημονιακούς όπω είναι ο Στουρνάρα, ο Γεωργιάδη, ο Γκατζηδάκη, όπου εκτενώνεται και η οργή του κόσμου, νέο Σαμαρά κρατάει αποστάσει για να το βγάζουν ακόμα και σήμερα οι εταιρεία δημοσκοπήσεων και δεν τα πιο κανένα προς πιο συμπαθή πρωθυπουργό ως καταλληλότερο Αύριο λοιπόν από την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών ο Βενιζέλος αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να αλλάξει πορεία και την πορεία αναγκαλισμού με τη νέα δημοκρατία και να ρίξει μια άγκυρα τα κέντρο αριστερά για να σωθεί το σύστημα πλέον αρχίζει και στείνει στην Ελλάδα ένα νέο διπολισμό, όχι δικοματισμό, ένα νέο διπολισμό μιας δεξιάς, μιας δεξιάς συμμαχίας, θα προχωρήσουμε μετά στην αντιπολίτευση και θα μιλήσουμε για καλέσματα αποστασίας τα οποία γίνονται από την κυβέρνηση, μιας δεξιάς συμμαχίας και μιας νέας κεντροαριστερή ή όπω θέλουν να την πούνε τύπου ελιά συμμαχίας, έτσι ώστε να επιβιώσει το σύστημα στην Ελλάδα. Και το Πασόχ κατάφερε να εκλέξει μπουμπούκια ευρωβουλευτέ, οι οποίοι θα είναι ικανότατοι να μιλήσουν για τα εθνικά ζητήματα τη χώρα και την καταστροφή της χώρα στο εξωτερικό, όπω η κυρία Καϊλή. Ότι δηλαδή Καϊλή και Ζαγοράκη μαζί θα είναι μια ισχυρή ομάδα διαπραγμάτευση ενάντια στου δανειστέ τη χώρα. <nenhum bunları> Παρά την καταστροφή ουσιαστικά του Πασόκ το οποίο το κατάφεραν επικοινωνιακά οι δημοσιοποιήσουν να το περισώσουν και την πτώση της Νέας Δημοκρατίας κατά πολλέ μονάδες όχι αρκετές για μένα μονάδες το οποίο κατάφεραν ουσιαστικά να περισώσουν τα success story και όλα αυτή η προπαγάνοτα από τα μεγάλα μέσα ενημέρωση ότι η Ελλάδα βγαίνει στις παρόλα αυτή η κυβέρνηση ισχύει ότι χάνει την <Τι> λαϊκή δεδηλωμένη της να το πούμε έτσι χάνει τη λαϊκή νομιμότητά τη. <Τι> όχι ότι την είχε ποτέ εδώ που τα λέμε ποτέ <Τι> εδώ που τα λέμε Das ist meine Welt. Und dann... Τώρα πάμε στους Στην εξωματική αντιπολίτευση, Was το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κατάφερε νίκη στις ευρωεκλογές χωρίς όμως ανατροπές. Halt... Κατάφερε να περάσει τη νέα δημοκρατία κατά λίγε μονάδες, κατά 4 περίπου τις Κατάφερε να ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία κατά 4%, δεν κατάφερε να πάρει όμω αυτή την ψήφο ανατροπή, την οποία ζητούσε στον πολιτικό λαό. Πρέπει την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, όχι να κάνει ένα σχηματισμό η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκη κυβέρνησε ό,τι ένα σχηματισμό και να κάνουν, να ακολουθούν το μνημονιακό πρόγραμμα. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να κάνουν ένα σχηματισμό στο επιτελείο του, στο αρχηγικό, κατά την άποψή μου, να έξω να Μπορεί να κατάφερε να περάσει κατά τέσσερι μονάδε την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αδικαιολόγητο όμω η διαφορά του να είναι μόνο στι τέσσερι μονάδε. Τώρα που η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ διαλύουν κανονικά τη χώρα, διδικοποιούν, απολύουν, αποκρατικοποιούν. Η ανεργία είναι, και είναι κορυφωμένη. Παρ' όλα αυτά η εξωματική αντιπολίτευση δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι έχει ούτε κανέναν επαναστατικό λόγο, ούτε ότι μπορεί να σώσει τη χώρα, ούτε ότι έχει πρόγραμμα, ούτε τίποτα άλλο. Γι' αυτό περιορίζεται στη διαφορά του 4%. Φυσικά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν κάθε δικαίωμα να επικαλεστούν την δρομοκρατία από τα μέσα μαζική ενημέρωση στην τελευταία εβδομάδα, τι τελευταίε μέρε των εκλογών. Πάλι για καταστροφή τη χώρας κροφόδουλο από του υπονόμου, χικά τέτοια Και την πρόοδο του success από τα ξένα κέντρα και τα μεγάλα μέσα μαζική ενημέρωση. Δεν έχουν κάθε λόγο να επικαλιστούν αυτό στο επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ Όμως δεν είναι αυτός ο μεγάλος λόγος Τον οποίο δεν κατάφεραν να κτηνάξουν τα ποσοστά του. Ο μεγάλος λόγος είναι ουσιαστικά το το, τα ταξίδια στο Τέξας <Βίσια> Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι επίσης στον ελληνικό λαό Ότι σε περίπτωση που βγει η κυβέρνηση δεν θα γίνει μια από τα ίδια <χω> Η αλήθεια είναι το ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να εκλέξει καλού ποιοτικά ευρωβουλευτέ. Κατάφερε να εκλέξει, να εκλέξει δύο συνταγματολόγου. Κατάφερε να εκλέξει. Το έσωσε το ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά στην Ευρωβουλή ο Γλέζος. Πρέπει να σκεφτούμε στην το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ ότι περάσανε μόλι τέσσερι μονάδε στη Νέα Δημοκρατία. Όμω ο Γλέζος κατάφερε να πάρει πολλαπλάσιο αριθμό ψήφων από ό,τι κατάφερε ο κάθε εκλεγμένο ευρωβουλευτή Έλληνα του σε αυτέ τι εκλογέ, σίγουρα, νομίζω και σε προηγούμενε εκλογέ, ότι το, το αριθμό ψήφων που κατάφεραν να φτάσει ο Γλέζο δεν κατάφεραν να του φτάσει άλλο υποψήφιο ευρωβουλευτή, εκλεγμένο ευρωβουλευτή. Άρα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά: Στο Σέζο ούτε 4% θα ήταν διαφορά, άμα δεν είχαν το Γλέζο να του σώζει από κάθε πατάτα την οποία κάνουν. <σομίου> πατάτα, α πούμε, όπω ήταν η απομάκρυνση τη Αμπιχά τη Ρωμά τη ρατσιστική απομάκρυνση τη τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία σώσαν την ακριβώ επόμενη μέρα, το αποθερώντα τον Γλέζο το κεφαλή του Ευρωψηφοδελτίου. Οπότε καλό θα ήταν στο επόμενο συνέδριο του ο Τσίπρας, να ακούσει λίγο περισσότερο τις προτάσεις του Γλέζου για μη μετακίνηση του ΣΥΡΙΖΑ μπρο στην κέντρο δεξιά, για μη διάλυση των συνιστοσών, τι οποίε διέλυσε η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Δραγασάκης και ο. Όλοι αυτοί γύρω από το Τσίπρα <Το Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε Παρότι δεν έλαβε μήνυμα Ανατροπής της κυβέρνησης Τέσσερις μονάδες Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τίποτα Διαφορά Δεν είναι τίποτα Είναι πολλές ψήφι τέσσερις μονάδες Χιλιάδες ψήφοι. Δεν είναι τίποτα συγκριτικά με τον αντίπαλο Με τη Νέα Δημοκρατία ή 4, το 4% το διαφορά ε, Παρόλα αυτά την επόμενη μέρα παρότι δεν βγήκε μήνυμα ανατροπή, Ο ΣΥΡΙΖΑ όφιλε για την ειστεροφημία του Οπότε το έκανε Να πάει στον Παπούλια και να Πει ότι η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζεται ότι Πλέον εμείς είμαστε το νούμερο 1 κόμμα Η κυβέρνηση είναι το, την έφημο κρατία που κυβερνάει Είναι το νούμερο 2 κόμμα που μας ρωτάει για τα πάντα Οπότε την επόμενη μέρα είχε αυτό το ραντεβού με τον Παπούλιο, που βγήκε ο Βενιζέλο και είπε ότι αυτό είναι συνταγματική εκτροπή. Είπε ο καταβεκλητικό συνταγματολόγο Βενιζέλο, ο οποίο δεν, παρα... δεν έχει ψηφίσει κανένα μνημονιακό αντισυνταγματικό νόμο, βγήκε να πει ότι αυτό είναι αντισταγματικό και εκτροπή, ξεχνώντα ότι το ΣΥΡΙΖΑ του 2014 επαναλαμβάνει συνταγή του Πασόκ του Παπανδρέου, του Γιώργου Παπανδρέου και του Βενιζέλου του 2009. ο, ο, ο Βενιζέλο. Και ο ίδιο ο, ο Βενιζέλο, μάλιστα για λογαριασμό του Παπανδρέου, το 2009 κάλεσε τότε τη Νέα Δημοκρατία να παρετηθεί για πάλι τέσσερι μονάδε διαφορά. Στι ευρωεκλογέ τότε του 2009, στην οποία το Πασόκ είχε, του, του ΓΑΠ κατάφερε να περάσει τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή, τότε κατά τέσσερι μονάδε, ο ίδιο ο Βενιζέλο είπε ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη δηλωμένη ουσιαστικά ότι εμείς είμαστε το πρωτοκόμπι που δεν πρέπει να πέσει παρόλα αυτά αυτές τις μέρες έκανε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ που ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας εφαρμόσανε συνταγή Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου και του ίδιου του Ευάγγελου Βενιζέλου του 2009 Όμω από αυτά τα οποία βγαίνει και λέει το ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση μπορεί να έχασε πολλά ποσο, μεγάλο βαθμό ποσοστών Πήρε όμω μια ανάσα ζωής και την, αυτή την ανάσα ζωής στην έδωσε η ίδια εξωματική αντιπολίτευση Η οποία έθεσε ως ορόσημο την εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας Δηλαδή ουσιαστικά η, το ΣΥΡΙΖΑ εξαφάνισε κάθε κινηματική ανατροπή της κυβέρνησης μέσα στους επόμενους μήνες μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και η αλήθεια είναι ότι αυτή... αυτός ο προσετερισμός τακτικής του Πασόκ τον οποίο έχει το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή Κάνει ακόμα πιο καχύ τον ελληνικό λαό στο πρόσωπο της εξωματικής αντιπολίτευσης η οποία και σε αυτές τις ευρωκλογές δεν κατάφερα να δειχθεί σε αυτό που λέμε να έχει ρεύμα έτσι ώστε να πάρει διάλογο στα μνημονιακά κόμματα Κατάφερε να ίσως επειδή το σύστημα τα μηδιακά κανάλια έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ας πούμε γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ Όπω είναι το ποτάμι, ούτω ώστε το ποτάμι το σκοπό του τον, τον εξετέλεσε. Πήρε, πήρε ένα μεγάλο βαθμό πόσο στον από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δημιουργώντα, όπω κάνανε και με το Σαμαρά, δεν είναι ότι το ΣΥΡΙΖΑ είναι τίποτα τσεκεβάρα, όπω κάνανε και με το Σαμαρά, δημιουργήσαν εναρκοπέδια γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτω ώστε να έχει καμία ελπίδα να έχει μια αυριανή απόλυτη πλειοψηφία, έτσι ώστε να είναι ακόμα περισσότερο από το Διευθυντήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι αν υπολογίσουμε ουσιαστικά και ό,τι έγινε στα άλλα αντιμνημονιακά κόμματα καταλαβαίνουμε ότι το σύστημα θέλει το ΣΥΡΙΖΑ να είναι βομβαρδισμένο γύρω γύρω ούτως ώστε να μην μπορεί να έχει αυτοδυναμία και να παίρνει όλο και πιο συστημικές θέσεις και το θέλει να μην έχει δυνατότητα αντιμνημονιακή συμμαχία με κανένα άλλο αντιμνημονιακό κόμμα του Κοινοβουλίου όπως τυχόν θα ήταν ανεξάρτητα When we are marching και αφού αναφέραμε λοιπόν τα υπόλοιπα αντιμνημονιακά κόμματα και τα πιο μικρά κόμματα γενικά του Κοινοβουλίου, πάμε να δούμε πού φτάνουν αυτά, σε τι σημείο φτάνουν την επόμενη μέρα των εκλογών. Έχουμε του ανεξάρτητου Έλληνε, οι οποίοι σημείωσαν μια παταγώδη αποτυχία. Καταφέραν να φτάσουν πραγματικά σε ένα 3% και κάτι, εκλέγοντα μόνο έναν Ευρωβουλευτή, πράγμα δικαιολόγητο για ένα κόμμα που είχε αντιμνημονιακό λόγο και πιο αντιμνημονιακού από τι εξωματικές αντιπολίτευσες. Οι λόγοι είναι αφενός υπόλωση της νέας, μεταξύ Νέα Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο νέος διπολισμός, ο οποίος προφανώς αποδυνάμωσε τα υπόλοιπα κόμματα, είτε είναι μνημονιακά όπως είναι οι γέφυρες που τσάφησε και αυτές έξω ευρωβουλή, είτε είναι αντιμνημονιακά όπως είναι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι μπήκαν ωριακά με έναν στην Ευρωβουλή. Μπορεί, η αλήθεια είναι ότι μπορεί την επόμενη μέρα ο Καμένος να επικαλειστεί αποκλεισμό του κομματός του από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν θα εξολόθρευε, δεν θα εξόντωνε τους ανεξάρτητους Έλληνες αν δεν είχαν εικόνα καθενέου. Από το Μάιο-Ιούνιο του 2012 που οι Έλληνε μπήκαν στη Βουλή, αυτό που καταφέραν να παρουσιάσουν είναι μια γενικά πολυφωνία και ότι γενικά όποιο τη Νέα Δημοκρατία θέλει να εξελιωθεί και να περάσει από μια κολυμπήθρα του Σιλοάμ πριν επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει παρά να περάσει από του ανεξάρτητου Έλληνε, να, να κάνει ένα αντιμνημονιακό μονοπάτι και μετά να γυρίσει πάλι στο Μαντρί, κάνοντα αποστασία στον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματό του. Εδώ έρχεται το σύστημα το οποίο θέλει να στήσει το νέο διπολισμό. Έρχεται την επόμενη μέρα να προκαλέσει μια αμφισβήτηση της ηγεσίας στο να των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ούτως ώστε είτε να έρθει ένας άλλος αρχηγός των ανεξάρτητους πιο βατός στο να πάρει το κόμμα και να επιστρέψει πίσω στο μαντρί της Νέας Δημοκρατίας, είτε άμα δεν... Καταφέρουν να ανατρέψουν τον αρχηγό των εξαιρετών Ελλήνων, να κάνουν μια αποστασία, ξέρει ο Σαμαράς από αποστασίες, είναι η ειδικότητά του από την εποχή του Σιμπιλίδε ούτως ώστε να αρπάξει τους μισούς βουλευτές των εξαιρετών Ελλήνων που ήδη είχε αρπάξει πάρα πολλού βουλευτές και να τους επιστρέψει στο Μαντρίου, ώστε να μπορέσει να... και να ψηφίσει νέα μέτρα και να ψηφίσει πρόεδρο Δημοκρατία. <Τι> Οπότε στην πραγματικότητα το σύστημα στην Ελλάδα τραβάει και, και του ανεξάρτητου Έλληνε μπροστά δεξιά. Δηλαδή εμφανίζονται ήδη βουλευτέ των εξαρτών Ελλήνων να λένε ότι ήταν λάθο του κόμματο που δεν έβαλε ταμπέλα γιατί οι ψηφοφόροι μα λένε ήταν δεξιοί. Οπότε ήταν λάθο μα το οποίο δεν έβαλε ταμπέλα δεξιά-αριστερά. Πρέπει να πάρουμε ταμπέλα δεξιά και λίγο-λίγο να προχωρήσουμε προ την επιστροφή στο Μαδρί. Πάντω η αλήθεια είναι, και αυτό είναι μήνυμα στου αποστάτε σε όλα τα κόμματα που τυχόν θα υπάρξουν, Όπως αποστάτες που τυχόν θα υπάρξουν εξάρτου Έλληνε ή στη Δημάρο, όπω θα δούμε μετά. Η αλήθεια είναι πω ό,τι πιο συχαμερό, ό,τι πιο γλιώδε υπάρχει στην πολιτική ιστορία τη Ελλάδα είναι οι αποστάτε. Το να έχει καταφέρει να εκλεγεί με ένα κόμμα, να πάρει την έδρα σου, να την κρατήσει, να κάνει αποστασία και να πας σε ένα άλλο κόμμα. Η αλήθεια είναι ότι είχαν επιλέξει ανεξάρτητοι οι Έλληνε από την αρχή τη ίδρυσή του να τοποθετούνται προ το κέντρο έτσι ώστε να έχουν ερίσματα και στην κεντροδεξιά και στην κεντροαριστερά. Αφενό γιατί δεν υπήρχε άλλο αντιμνημονιακό κεντροδεξιό κόμμα έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμαχήσουν, οπότε ήταν μονόδρομο μια συμμαχία με το ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα συμμαχία που ήταν έτσι και αλλιώ δύσκολη λόγω πολλών θέσεων της... των Πέρυξ του. Διαφόρων συνιστοσών τέλος πάντων αλλά και πέριξη του Προέδρου με στο ΣΥΡΙΖΑ για διάφορα εθνικά θέματα της χώρας. Το σύστημα τους παρουσίαζε σταδιακά τα τελευταία αυτά δύο χρόνια ως λαγούς μία της χρυσή Αυγής και μία του ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματα το που προφανώς, πράγμα προφανώς δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο. Οπότε το ενεξάρτητοι Έλληνες δείχονται σηκόρα καφενείου, κατάφεραν να εξαφανίσουν ένα αντιμνημονιακό κόμμα του κοινοβουλίου και το αύριο αυτού του κόμματος να είναι είτε αποστάτες και αχάριστες να λέμε, πολιτικά αχάριστε να ζητήσουν ανατροπή ηγεσίας του κόμματος που η αλήθεια είναι, ότι είναι ένα κόμμα το οποίο το έφτιαξε συγκεκριμένο καμένος οπότε όπως και να ακούγεται αυτό αυτό το έφτιαξε σε αυτό να ανήκει, αλλιώ σα κλείσει καλύτερα οπότε η επόμενη μέρα θα είναι μια άμα δεν είναι αλλαγή ηγεσία, θα είναι μια αποστασία αυτό το κατάφερε η εικόνα καφενείου παρουσιάζαν ανεξάρτητοι Έλληνες και, να ματι... και επίσης το σύστημα ταυτόχρονα ετοιμάζει παρόμοιες συνθήκες και στη Δημάρ η, Δημάρ η οποία Έκανε το ένα έγκλημα μετά το άλλο, ξεκίνησε, ξεκίνησε να, με παλινοδίε, ξεκίνησε με έναν λόγο light αντιμνημονιακό, Ένα λόγο αριστερό του καναπέ. Δεν είναι τυχαίο ότι η Δημάρτη ψηφίζει αυτό που λέμε αριστερά του καναπέ. Ο Κουβέλη διάλεξε να παίξει το, μετά τι εκλογέ του 2012 ένα ρόλο τσιριμόκου στην κυβέρνηση, δηλαδή να τη δώσει το αριστερό άλοθη, να γίνει μια εσερή τσόντα τη κυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκου, ώστε να φώσει μια αυριανή στην κυβέρνηση όπως και έγινε τελικά νέας δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ οι παλινοδίε του, ο ΛΑΗΤ αντιμνημοναικός του λόγου ως η αριστερά του καναπέ και ο ρόλος του ως τσιριμόκο στην κυβέρνηση τη... του 2012 έκαψε τη ΔΜΑΡ ακόμα και αν ο τελευταία στιγμή για να, να σώσει οτιδήποτε κι αν σώζεται απέσυρε τη ΔΜΑΡ από την κυβέρνηση ποτέ όμως και από τη μέρα που απέσυρε ακόμα τη δημάρα από την κυβέρνηση λόγω του θέματος Ισέρτ ο, Βενιζέλ, ο Κουβέλης δεν ε, απίθυνε ο, ε, σκληρό αντιμνημονιακό λόγο προ την κυβέρνηση, πάντα ήταν λίγο πιο light Οπότε από την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών λαγή όπως ο Ψαριανός ή ο Οικονόμου καλούσανε τον Κουβέλη να παρετηθεί για να διευκολύνει την ανασύσταση της κέντρο, κέντρο αριστερά, την οποία θέλει το σύστημα οπότε η, η Δήμαρθ ε, έχει πώς το λένε, φαίνεται να έχει το αύριο το των εξαρτητών Ελλήνων για αυτή, δηλαδή είτε μια αλλαγή ηγεσία στο κόμμα έτσι ώστε να σπρωχθεί προς την Ελιά είτε μια αποστασία μάλλον, πα, ο, μάλλον φαίνεται ότι πάμε για αλλαγή ηγεσία στο, κόμματος, στο κόμμα έτσι ώστε να προσκολήσει στην Ελιά σίγουρα δεν θα προσκολλήσει όλοι οι Δήμαρθ στην Ελιά, σίγουρα κάποια τμήματά τη θα φύγουν και θα πάνε προς το ΣΥΡΙΖΑ το οποίο ΣΥΡΙΖΑ θα αυξήσει για, στην περίπτωση αυτή την αφαιρεγγιότητά την του δεχόμενος ε, βουλευτές της Δημάρ οι οποίοι είχαν δεχτεί το 2012 να συνάψουν σε συμμαχία με το Πασόχ και τη Νέα Δημοκρατία Give me the man. Things, η Δημάρα απέδειξε Συμπραγματικό δαπίστον ο λόγος τον οποίο την αίσθησε το σύστημα και Ο λόγος Ο λόγος ήταν Για να λειτουργήσει ως τσόντα Στη συγκυβέρνηση Πασόκ νέα Δημοκρατίας Και ως αριστερό άλοφη σε αυτή τη συγκυβέρνηση Αφού τελείωσε Εξετέλεσε Το ρόλο αυτό για τον οποίο την ήθελε το σύστημα Και αφού που βέλησε αρνιόταν ενέμεν ναι να επιστρέψει στη συγκυβέρνηση, αλλά δεν άσκησε ποτέ δριμεύται τη κριτική, οπότε ήταν επόμενο να διαλύθει. Πάμε στο κόμμα το Μεγκαπόταμο στο Μεγκαπόταμο στο, στο κόμμα το οποίο αποδείχθηκε και τις ευρωεκλογές των, των ημερών αυτών ότι το στήσανε οι εταιρείε δημοσκοπήσεων στο ποτάμε, το οποίο παρουσιαζόταν ως τρίτο με τέταρτο κόμμα και τελικά πήρε ποσοστό κάτω από την ελιά αποδεικνύοντας ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο στήθηκε το ποτάμι ήταν για να δημιουργήσει την αρχοπαίδεια γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ και να Τη διαφορά την οποία θα είχε με το Πασόκ και τη Νέα, Δημοκρα... με το... με τη Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση που δεν δημιουργούταν το ποτάμι. Άμα δείτε τα... τι μετακινήσεις ψηφοφόρων, θα δείτε ότι η μεγαλύτερη μετακίνηση ψηφοφόρων προ το ποτάμιο έγινε από του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ Οι οποίοι είναι κλασικοί ψηφοφόροι, αριστεριστέ, που του βλέπετε συνήθω στο μετρό να διαβάζουν ελίφο, άθετ βόη, να μετέχουν σε γκέι παρελάσει. Για να τη στηρίζουν και σε φεστιβάλ legalizes. Και αν κατάλαβα καλά, χθε το ποτάμι εντάσσεται λέει στην ομάδα του Σούλτ, οπότε και αυτό μπαίνει στην ευρύτερη νέα συστημική κέντρο αριστερά. Και πάμε τώρα σε αυτόν ο οποίος είναι ο νικητή των ευρωεκλογών και όμως το αρνούνται να το παραδεχτούν οι δημιουργοί του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στις ευρωεκλογέ που περάσανε η Χρυσή Αυγή πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, κατάφερε να αυξήσει κατά πολύ τη δύναμή της, κατάφερε να φτάσει τρίτο κόμμα, δηλαδή κατάφερε να σημειώσει μια μεγάλη νίκη. Είναι και αυτή αποδεικνύει ότι η απομόνωση της Χρυσής αυγή την ευνοεί Ότι όσο δεν την παρουσιάζουν τα κανάλια Ότως ώστε να αποδείξει ότι ούτε ένα αντιμνημονιακό πρόγραμμα έχει Ούτε ουσιαστικά βασικές θέσεις Στα θέματα που αφορούν την ελληνική τα, τα εθνικά ελληνικά, ελληνικά θέματα Ή στα θέματα που αφορούν την ελληνική εξωτερική πολιτική ή σε θέματα που αφορούν, που αφορούν την εξάρτηση της χώρας μας από το δυτικό παράγοντα αφού λοιπόν καταφέραν να την κλείσουν σε ένα κλουβί κυριολεκτικά σε ένα κλουβί ούτως ώστε να μην εκτίθεται καταφέραν να την φτάσουν έναν το τρίτο κόμμα mm -hmm. που εξέλιξαν οι Έλληνε για το Ευρωκοινοβούλιο mm -hmm. Αυτό είναι απόλυτα Δημιούργημα του Διάβλου Μπαλτάκου και των παιχνιδιών που κάνανε Σαμαράς Μπαλτάκος και όλη αυτή η ακροδεξή τη Νέα Δημοκρατία στην ηγεσία της Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι κατεφα... καταφέραν να δημιουργήσουν την εικόνα τη Χρυσή Αυγή ω ιδεολογικό What a Οπότε καταφέραν το πρωτοφανές στην ιστορία, την παγκόσμια ιστορία ε, για πρώτη φορά τα ναζιστικά, ένα ναζιστικό ακροδεξιό κόμμα να φαν, εμφανίζεται όχι ω διώκτης αλλά ως διωκόμενος, πράγμα το οποίο το καταφέραμε εμείς και είναι αποκλειστικό δικό μας φαινόμενο. Το χειρότερο είναι σε περίπτωση που, τρα... που το σύστημα τραβήξει το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το νέο διπολισμό που ήδη χτίζεται στην έκεντρο αριστερά. Σε περίπτωση λοιπόν που το ΣΥΡΙΖΑ αποδείξει ότι είναι απόλυτα συστημικό κόμμα και λίγο-λίγο σκαλοπάδια καλοπάθεια μπροστά για το σύστημα εδώ πέρα, ναρκώθετώντα, δημιουργώντα το βάζοντα στο Στάβορθο δωράκι να δημιουργήσει ποτάμι, ελιέ και όλα αυτά αποκόπτοντα αυτοδυναμίε, δημιουργώντα λοιπόν ένα ΣΥΡΙΖΑ ελεγχόμενο. Εδώ πέρα. Το χειρότερο είναι ότι την επόμενη μέρα αποδεικνύοντα ότι το ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύοντα ότι είναι ένα ακόμα συστημικό κόμμα θα δημιουργήσει μια μεγαλύτερη ψήφο αργή μπρο στη Χρυσή Αυγή η οποία τότε θα αναδειχτεί ω το μεγαλύτερο αντιμνημονιακό κόμμα στη χώρα. Οπότε θα έχουν κάθε άλλο μετά οι κυβερνώντε εδώ πέρα και η ξενοκρατία του Διευθυντηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση να γυρίσει και να πει ότι οι αντιμνημονιακοί είναι φασίστε. Όπω ήδη το εισαγάγουνε με τη θεωρία των δύο άκρων και την ομοθεσία περί εγκληματική οργάνωση. Και αυτό που το αποκάλυψε όλοι είναι παραδοχή κυβερνητικού τελέχου στην τηλεόραση. Το οποίο είπε ότι εδώ που τα λέμε εντάξει, η ψήφο στη Χρυσή Αυγή και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ανώδυνη ψήφο, γιατί ούτε να συγκυβερνήσει με κανέναν μπορεί, ούτε να πάρει αυτοδυναμία μπορεί. Οπότε λέει, την τοποθετούμε σε μια αποφήκεια τη της Δημοκρατία. Από την άλλη, άνοδος χρυσή αυγή εισπυρώνει το σύστημα και δημιουργεί συνταγματικά τόξα. Mm. Όπως η άνοδος της ακροδεξιάς που έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, της ακροδεξιάς 3Ε σε εποχές, Δημιούργησε συνταγματικά τόξα, τα οποία φέραν πρωθυπουργό το μεταξύ στην Ελλάδα. Και τελειώνουμε με τον άλλο μεγάλο νικητή των ευρωεκλογών με τα, με τα αυτά που λέμε μικρά κόμματα Αυτά τα οποία συνήθως οι δημοκρατικότητες εταιρείες δημοσκοπής Όταν δεν εμφανίζουν με το όνομά τους Και δεν εμφανίζουν με τον πολύ δημοκρατικό τίτλο άλλο κόμμα Τα μικρά κόμματα κατάφεραν να πάρουν πολλαπλάσιο ποσοστό Από ότι πήραν στις προηγούμενε ευρωεκλογέ. Δείχνοντας ότι παρά το διπολισμό Υπάρχει μια Έλλειψη εμπιστοσύνης στην, κοι... στην κοινοβουλευτική αντιπολίτευση Είτε επειδή παίρνει Όλο και πιο συστημικές θέσεις Και δεξιδεύει στο Τέξας Όπως ο Τσίπρας Είτε επειδή δείχνει εικόνα καφενείου όπως οι ανεξαρτητές <Ρι> Η αύξηση των ποσοστών των άλλων κομμάτων Που λένε τη ρητροσκοπήσεων Των μικρών κομμάτων είναι ένδειξη αντισυστημικής κυρίως ψήφου Γιατί στη μεγάλη τους πλειοψηφία με ελάχιστες εξαιρέσεις Τις γέφυρες Μιλάμε για ελάχιστε εξαιρέσεις Τα μικρά κόμματα, αντιπνημονιακά κόμματα Και δεν θα μπορούσαν να κάνουν καλλιώς Γιατί δεν θα υπήρχαν έτσι καλλιώς Οπότε η αύξηση των ποσοστών των μικρών κομμάτων δείχνει ναι, μια αντισυστημική ψήφο, αλλά δείχνει αυτό που είπαμε, μια έλλειψη εμπιστοσύνη στην κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Είτε είναι αξιωματική αντιπολίτευση, είτε είναι μικρό κόμμα τη αντιπολίτευση. Έχουμε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο καλό ποσοστό και κατάφερε να αυξήσει τα ποσοστά του. Εντάξει, αυτό έτσι και αλλιώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει έναν έντιμο, ας πούμε, πολιτικό, μια έντιμη πολιτική δράση με την έννοια του ότι όντως ο, η ψήφο του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδος θα μείνει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και δεν θα πάει σε άλλα κόμματα εντάξει δεν μπορώ να πούμε ότι είχε ο ξύνη καθόλου του ταξικό του αγώνα σε περιόδους μεμονία δεν μπορώ να πούμε ότι ήταν το, το κομμουνιστικό κόμμα το οποίο πιθανώς θα είχαν στο μυαλό του. άλλοι πως πούμε ένα κομμουνιστικό κόμμα τύπου Κούβας δεν κατάφερα να δείξει ότι είναι ότι είναι κάτι τέτοιο δηλαδή δεν κατάφερα να δείξει ότι είναι το κομμουνιστικό κόμμα από το οποίο χρειάζονταν οι περιστάσει. Παρ' όλα αυτά, κατάφερα να αυξήσει τα ποσοστά του. Και αυτό λόγω του λόγου του, το οποίο εξ αρχή είχε ξεκόψει η είχε ξεκόψει συνεργασίε. για μένα σε πολιτικό επίπεδο, κακός σε μετοπικό επίπεδο. Like a tip of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 λοιπόν γαλάτες λίγο λίγο φτάνουμε μπρος το τέλος μας μπρο το τέλος μας κακό ακούστηκε αυτό λίγο λίγο φτάνουμε προ το τέλος τη εκπομπής σήμερα μας ανάγκασαν οι αυτές να μιλήσουμε για τα αποτελέσματα των εκλογών των ευρωεκλογών κυρίως τώρα αυτοδοκητικών είχαμε μιλήσει έτσι και γιος στην προηγούμενη εκπομπή Τι είναι το... για τον νέο διπολισμό τον οποίο ετοιμάζει το σύστημα Από την επόμενη πάξη Γερμάνικα τις άλλες Τετάρτες Θα αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα τα οποία αφορούν την γερμανική εποπτεία στους Δήμους Και θέματα τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν πρέπει να χαλιόμαστε για τα ποσοστά των εκλογών των αυτοδικητικών η Ελλάδα και η μετατραπεί σε επικία Οπότε φίλοι του πλατεία Radio Λίγο λίγο να αρχίσουμε να κατανοούμε Ότι κανένα ακόμα Τις εξωματικές δεν θα μας σώσει Άμα οι ίδιοι δεν σώσουμε τον εαυτό μας Και, να... Και η αλήθεια είναι ότι το ΣΥΡΙΖΑ Χωρίς να είναι άλοθη αυτό Θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις το μέλλον Το άλοθη ότι εγώ συμβιβάστηκα Επειδή δεν είχα ένα λαϊκό κίνημα από πίσω μου η αλήθεια είναι ότι μετά το πολύ ξύλο, το οποίο έφαγε η Ελλάδα, έπαιγαν αχτισμένον και μέχρι και το Φλεβάρι του 2012, την άγνα η καταστολή, δεν δοκίμασταν ξακά ένα μαζικό τέτοιο κίνημα, αλλά μόνο φωτεινές, εννοείται αντιστασιακές δράσεις συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Οπότε κλείνοντα θέλω να πω ότι το σποτάκι το οποίο εμένα προσωπικά με ενόχλησε περισσότερο, για αυτό το λόγο και έγραψα ένα συγκεκριμένο άρθρο στο πλατεία σε στείλει Pax Γερμανικά υπό τον τίτλο Το ίδιο παλιό κακό πασόκ. Δεν με ενόχλησε τόσο το σποτάκι του στα το άρθρα με, το, με, το, με την κοπέλα. Αντιθέτω πιστεύω ότι το σποτάκι αυτό ήταν έξυπνο γιατί κατάφερε να εκπληρώσει το σκοπό του. Δηλαδή κατάφερε, πολλέ μέρε συζητάμε για το σποτάκι του το σπότ το, το οποίο share. ήταν το πλέον ενοχλητικό ήταν το σποτάκι yeah. της Σελλίας, το οποίο παρουσίαζε yeah. τσαγαναχτισμένους yeah. και η φωνή από πίσω έλεγε ότι όταν οι άλλοι βρισκόντουσαν τους αγανακτισμένους εμείς σώσαμε yeah. τη χώρα yeah. αυτόματα yeah. στο υποσυνείδητο όσων ήταν στις αυτές έρχεται το πώ έγινε το σώμα της χώρας έγινε η κατα... έρχεται η καταστολή του διημέρου Εξαφάνισαν στην πραγματικότητα τότε του αγανακτισμένου και στα τριλειωκτικά χτυπήματα που το, ουσιαστικά του αποτελώσαν το Φλεβάρι του 12. Αυτόματα όταν το γελιά του Βενιζέλου, six η οποία αποδεικνύει ακόμα μια φρόνη, το ίδιο παλιό, κακό, γλιώδε πασόκ, το ίδιο Your πασόκ που η σημαία την πήρε ο άνεμος το ίδιο And πασόκ του ευχαριστούμε του Αμερικάνου, το ίδιο oh. πασόκ που παρέδωσε τον Οτσαλάν, το ίδιο πασόκ oh. με τα με το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, το ίδιο Πασόκ που μαγείρεψε τα νούμερα με την Goldman Sachs για να μα βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά μα έβαλε και στο μνημόνιο, oh <χαι> Με τα αποδικά του λάθη, cool. κατάφερε να αποδείξει ότι είναι το ίδιο παλιό κακό Πασόκ, οπότε δεν ξέρω τι σκατά επικοινωνιολόγου έχει ο Βενιζέλο, άμα οι επικοινωνιολόγοι του Βενιζέλου είναι του Βελληνικού στι Αλσαλέχ, καταλαβαίνω ότι σκατά επικοινωνιολόγου έχει ο Βενιζέλο, το σποτάκι αυτό του Βενιζέλου ήταν ε, να το καταψηφίσουν, όχι να το ψηφίσουν. Δηλαδή και ένας βλάκας να υπήρχε που να πιστεύει ότι η ελιά δεν είναι Πασόκ και είναι η νέα κέντρο αριστερά Που από ό,τι φάνηκε στις ευρωεκλογέ δεν ήταν μόνο ένας Ε, τον έχασε είμαι <laughs> Give you all your ration, my passion, and maybe... Φίλοι του πλατεία Radio φτάσαμε στο τέλος της σημερινή PAX Germanica η οποία όπως και προηγούμενη ήταν καθυστερημένη άργησε να μπει ε, θα τα ξαναπούμε πάλι την Κυριακή στις 4 στη μαύρη λίστα επιτέλους μετά από 2 εβδομάδες νομίζω μπορεί και 3 όταν είχε πέσει ο σταθμός. μετά από τρεις βδομάδες Θα πιάσουμε τη συνέχεια του Τρελαντώνη, της Άνοιξης και των Παρασκηνίων Της Μαύρης λίστα λοιπόν και του Αντώνη Σαμαρά Νομίζω τρίτο μέρος, τέταρτο, μπορεί και τέταρτο μέρος Στις έξι πάλι εστία νομία Με κάποιο καλεσμένο από κάποιο κίνομα που θα βγει τηλεφωνικά ε, Την άλλη Τετάρτη στις 4 η ώρα Έχουμε παξ γερμάνικα με θέμα τη εποπτήσης στους δήμου και πως με τα ελληνογερμανικά σύμφωνα κατάφεραν να κάνουν την Ελλάδα πικία χρέους στι Ευρωζώνες και τους Έλληνες γαλάτες τη παξ γερμάνικα ακολουθούν αθεόφοβοι τι γελάτε <laughs> ακολουθούν οι <αθεόφοβε. laughs> <laughs> <laughs> Μάζα εδώ στη χήματα η απέστι δεν θα τους το πω. Εντάξει μόνο μια φορά το ξέχασαι. Πάλι το ξέρω. μια φορά το Πάρα πολλά. Αν δεν από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 είπατε αντί για μένα είναι φριστιά, το έδωσα δεν θα το ακούω η μέρα, δεν θα πείτε πνημονιακό στις παρακαλωμόμιλες. Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κατάστασε ξέρω. Όχι, να μάθετε. να η δουλειά σας είναι να μάθετε. Να λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι δεν δέχομαι αυτό το Απολύτως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 Wenn sich die späten Nebel dreh, wer wird bei dir Laterne stehen mit dir, Elelemalen. Mit dir, Elelemalen. Wenn sich die späten Nebel dreh, wer wird bei dir Λατέρνα stehen με dir, Symphonie d'un jeu qui chante toujours dans mon cœur lourd Symphonie d'un soir de printemps C'est toi que j'entends depuis longtemps Des accords ont gardé leur parfum Je revois des souvenirs des fins Symphonie, symphonie Que pour nous aimer tu as fermé dans la nuit tout comme autrefois il traîne parfois un peu de toi et les mots le son de ta voix Maintenant je l'ai Peut-être que la chance ne m'offrait pas de plaisir et chaque jour qui se lève ne m'apporte aucun espoir, je n'ai même pas de rêve quand lui l'étoile du soir. Moi je m'ennuie, c'est dans ma vie une manie. Je n'y peux rien, le plaisir passe, il me dépasse en moi sa grâce ne laisse rien, partout je traîne comme une chaîne, mal sans autre bien, c'est dans ma vie. Une manie, moi je m'ennuie. Par ah, de longs vagabondages, j'ai voulu griser mon cœur. Et souvent sur mon passage J'ai vu naître des malheurs Sur chaque nouvelle route A l'amour j'ai dû mentir Et le soir lorsque j'écoute La plainte du vent mourir mmh, mmh, mmh. Moi je m'ennuie C'est dans ma vie Une manie Je n'y peux rien, le plaisir passe, il me dépasse, en moi sa trace ne me laisse rien. À tout je traîne comme une chaîne, malheureux, sans autre bien, fait dans ma vie. Une manière, moi, je